Στις σχολές δεν μπαίνει η αστυνομία, μπαίνει η δημοκρατία. Όλε δημοκρατία. οι λεβέντε ξεβράκω. Τι θα μου πει, Όλε αυτέ οι λεβέντε δεν μπαίνει η αστυνομία, μπαίνει δημοκρατία. Η δροσερή πνοή τη ελευθερία. Κοίτα τα μπατζούλια, καλά. Κατεβάσκω τι κουτίνε, να μα δείξουν τα μάτια και να μα μουτζώνουν με χέρια. Γιατί να μας μουτζώνουν, επειδή συγχρονιζόμαστε. Έτσι λοιπόν μάθαμε από το στόμα του Πρωθυπουργού Χτες στη Βουλή Ότι η Δημοκρατία πέρασε στο Πανεπιστήμιο Μπράβο στη Δημοκρατία Θα πάει, θα σπουδάσει Και θα αποφητεί θα πάρει Και θα είναι άνεργοι μετά γιατί σε αυτόν τον τόπο Οι περισσότεροι που μπαίνουν στις σχολές Μετά βγαίνουνε, κάνουν μια θητεία ανεργία Και κάποια στιγμή θα βρούνε Έναν δρόμο, δεν ξέρουμε αν είναι ο Αυτά τα έλεγε χθε, τον χειροκροτούσαν και οι βουλευτέ, γιατί είναι ωραίο εφιολόγημα. Αυτά των λογογράφων, τα ωραία. Δεν μπαίνει η αστυνομία, μπαίνει η δημοκρατία. Η αστυνομία θα μπει όμω. Σύμφωνα με αυτά που ψηφίστηκαν χθε, δεν ξέρουμε πώ θα βγει η αστυνομία, γιατί όλα αυτά η πράξη και η ζωή θα τα αποφασίσουν και όχι οι ψήφοι των βουλευτών. Και άλλα νομοσχέδια έχουν ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο, ειδικά για την παιδεία και με περισσότερε ψήφου, όπω ο νόμο Διαμαντοπούλου, και δεν εφαρμόστηκε τίποτα. Γιατί δεν το στήριξε η εκπαιδευτική κοινότητα. Καθηγητέ, φοιτητέ, εργαζόμενοι, από αυτού εξαρτάται αν θα εφαρμοστεί. Ο νόμος που ψηφίζεται. Κρατάμε όμως αυτό το δροσερό αεράκι, η πνοή, που, τα ποιητικά αυτά που γράφουν οι λογογράφοι που κάτι παίρνουν τώρα τελευταία και του ενός και του άλλου, ο άλλος είναι ο Τσίπρας. Αλλά εδώ είμαστε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Χρυσοχοίδης, που επίσης μίλησε στην Βουλή για το θέμα του, για την παντού αστυνομία. Ο Χρυσοχοίδης ήταν πιο σαφής όπω είναι πολύ σαφής στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Τονίζω. ότι έχει ξεκαθαριστεί η γκεστάπο στις σχολές είναι οι αστυνομικοί που θα περιπολούν. Η γκεστάπο στις σχολές είναι οι αστυνομικοί που θα περιπολούν. δεν με Η παρουσία της αστυνομία είναι η τραμπούκοι που άλλοι ανέχονται, άλλοι θοπεύουν και άλλοι φοβούνται. Η παρουσία της αστυνομία είναι η γεστάπο στις σχολές. Μπράβο. Νομίζω ο Χρυσοχοήτης το έχει αυτό το ταλέντο, είναι και παλιός Πασόκος. Αν κάτι μας έχει αφήσει το Πασόκ, ήταν οι διατυπώσεις... το πώς χειρίζεσαι κάτι, το πώς αμπαλάρισαι ένα πράγμα, τη βιτρίνα του πράγματος και πώς το πλασάρισαι τον κόσμο. Έτσι λοιπόν εδώ τα είπε πάρα πολύ καλά, την παρομοίασε με Κεστάπο, το νέο σώμα αυτό που θα είναι μέσα στις σχολές και είναι η τραμπούκοι που τους φοβόμαστε και τα λοιπά και τα λοιπά. Σκληρές λίγο φράσεις, δεν σας προειδοποιήσαμε να απομακρύνετε τους ενήλικες από τα ηχεία σας, αλλά όμως έτσι τα είπε ο συγκεκριμένος. Υπουργός, το πήγε και λίγο παραπέρα το κομματικοποίησε όπως λέμε αλλά και αυτό είναι αλήθεια Σαν συμπέρασμα λοιπόν προκύπτει νομίζω πολύ καθαρά που σε εδώ που φτάσαμε η φύλαξη και η ασφάλεια των ιδρυμάτων είναι δουλειά της αστυνομίας με την έννοια που περιέγραψα προηγουμένως όπως ότι η ΔΑΠ και η αστυνομία θα κάνουν επιθέσεις στα πανεπιστήμια Στο Με την έννοια που περέγραψα προηγουμένως, όπως ότι η ΔΑΠ και η αστυνομία θα κάνουν επιθέσεις στα πανεπιστήμια. Ε, έτσι το είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοήδης, κάτι ξέρει παραπάνω. Όλα αυτά είναι στα σχέδια προς το παρόν, θα γίνουν και πράξη όταν ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί, να ευχηθούμε να ανοίξουν κατά το φθινόπωρο, για να δούμε οι νόμοι, τι ακριβώς γίνονται τέτοιο τύπου νόμι. Και σε αυτόν τον τόπο και σε άλλου τόπου, γιατί δεν είναι μόνο προνόμιο τη Ελλάδα. Ήθελε ο Κυριάκο Μητσοτάκη χθε, ο Πρωθυπουργό, να μιλήσει, να κάνει ιστορικέ αναφορέ. Έβαλε στο λόγο του, το κάνει συχνά, αλλά όποτε μιλάει για την περίοδο του Πολυτεχνείου, το 1973, όλο κάτι γίνεται. Ή πετάει φουντούκια, ή κάνει σαρδάμ, ή κάνει λάθη. Ένα τέτοιο έκανε χθε. Στα αμφιθέατρα των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων φούντοσε και αντίσταση. Και στο Πολυτεχνείο γράφτηκε η πιο. Εμβληματική σελίδα τη αντιδημοκρατική πάλη. <κυρίζει> τη <Τις> αντιδημοκρατική πάλη. Τη <κυρίζει> αντιδημοκρατική πάλη. Αν έχει σημασία από πού το κοιτά, μπορεί να μην είναι λάθο και να είμαι εγώ εμπαθή. Αν εννοεί του φοιτητέ, τον αγώνα των φοιτητών, ήταν δημοκρατική πάλη. Αν όμω εννοεί αυτού που ήταν απ' έξω, σταρτό, αστυνομία, άρματα μάχη, τότε ήταν αγώνα για την αντιδημοκρατική πάλη. Οπότε μην τον αδικήσουμε, έχει σημασία η οπτική που βλέπει τα. Πράγματα, πολύ χαρούμενος Πολύ χαρούμενος είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης Έχουμε να τον δούμε και μέρες από προχθές που είπε Ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μαζευτούν λίγο βουλευτές Έχει μαζευτεί, φαντάζομαι θα βγει στον Αυτιά Αύριο το πρωί μεθαύριο Γιατί είναι η βδομαδία ενημέρωση από το Press Room του Γιώργου Αυτιά Ο Άδωνης όμω χθε στη Βουλή Επειδή έχει και αυτή την πίεση Έχει να βγει ήδη μια μέρα Σε εξή. Γι' αυτό αξίζουν μπράβο στην κυρία Καραμέο που επαναφέρει τη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου στα πανεπιστήμια. Ωραία, μην φωνάζετε καταρχήν. Δεν χρειάζονται φωνέ, τα μικρόφωνα είναι ευαίσθητα. Κατσαφάδος, κατσαφάδο φώναζε. Δεν χρειάζονται φωνέ, τα μικρόφωνα είναι ευαίσθητα. Κατσαφάδος, κατσαφάδος φώναζε Γι' αυτό αξίζουν μπράβο στην κυρία Κεραμέως που επαναφέρει τη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου στα πανεπιστήμια Έχει μπερδέψει το βήμα της Βουλή, το τηλεοπτικό πάνελ μέχρι και ο Κακλαμάνης από πάνω προεδρεύων του έβαλε χέρι επικαλέστηκε την ευαισθησία των μικροφώνων νομίζω ήταν η ευαισθησία των αυτιών και γενικώς των αισθήσεων που έχουν οι Μέσα στο κοινοβούλιο προσπάθησε να τον ηρεμήσει τίποτα αυτό. Τα συγχαρητήρια προ την Κεραμαίο, τα συγχαρητήρια προ όλη την κυβέρνηση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και πολύ ωραίο το σύνθημα που έχουν φτιάξει οι φοιτητέ. εδώ. Κεραμαίο, εδώ το έω κανονικά όπω γράφεται. τόσο εδώ δηλαδή, αλλά το έχουν εντάξει μέσα στο επίθετο τη Υπουργού. Τι ακριβώ θα γίνει στα πανεπιστήμια, το ακούμε για να καταλάβουμε τα πάντα από τον Πρωθυπουργό τη χώρα. Και ερχόμαστε λοιπόν εμείς και λέμε Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό Θα κάνουμε πανεπιστημιακή αστυνομία ένοπλη Ένοπλη Ένοπλη Ένοπλη Ένοπλη Θα κάνουμε πανεπιστημιακή αστυνομία ένοπλη Ένοπλη Μπράβο Πάμε και κάτω. κάτω. Κάπω έτσι το είπατε, το είπα ακριβώ, αλλά κάπω έτσι θα θέλανε να γίνει. Ή μπορεί να είναι η δεύτερη φάση, αφού αποτύχει ή η πρώτη. Έγινε θέμα χθε στη Βουλή μεταξύ άλλων, δεν ξέρω να το πήρατε. Χαμπάρ και για την ΕΡΤ. Μίλησε και ο Τσίπρας, μίλησε και ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Βάλανε κάτω για άλλη μια φορά ποιο έχει πιο πολλού κομματικού, κομματικά στελέχη και συνεργάτε από το κόμμα στη διοίκηση τη ΕΡΤ. και ο ένας νομίζω είχε τέσσερις ο άλλος είχε δύο και ο, να χτυπάει ο στον τον άλλον ότι ε, ποιος έχει ε, πιο κομματική έρτ αυτό ήταν το ζητούμενο και ε, έγινε γνωστή πάλι και βγαίνει ο κύριος Σταραντήλης κυβερνητικός εκπρόσωπος αφού το θέμα ετέθη είναι και αυτό το χαρτάκι, το μπιλιετάκι που είδαμε το ραβασάκι Που είδαμε προχτέ στην ΕΡΤ που έλεγε τι να παίζουν τι να μην παίζουν για το θέμα του λιγνάδικη για το θέμα του κυριάκου μισοτάκι στην ικαρία. Ε όλο αυτό απασχόλησε το κοινοβούλιο χθε και βγαίνει ο κύριος Ταρνισ για να κάνει το μάζεμα και λέει το ανέκδοτο. Επίσης θα ήθελα να πω ότι είμαστε οι τελευταίοι που θα έχουμε οποιοδήποτε επηρεασμό στα δελία της τη Ερτήτ. Μπορεί το παρελθόν να υπήρχαν τέτοιε Στη δική μα δεν υπάρχει καμία τέτοια λογική. Ωραία, Το είπε και ωραία. Ο κ. Σταραντήλ είναι ο νέο κυβερνητικό εκπρόσωπο, καθηγητή και αυτό Πανεπιστημίου. Τα λέει ωραία αυτού του τύπου τα ανέκδοτα. Δείχνει σαν να τα πιστεύει και αυτό το κάνει ακόμη καλύτερο γιατί στα ανέκδοτα έχει σημασία ο τρόπο που λες κάτι και όχι αυτό καθεαυτό το ανέκδοτο. Οπότε, για να κλείσουμε το θέμα πανεπιστημίων, δημοκρατία και του αερακίου, το οποίο θα πνέει, όπω είπε ο Πρωθυπουργό, να κλείσουμε το θέμα πάλι με Πρωθυπουργό. Κάνει μια ανασκόπηση του ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν και πώ ακριβώς είναι όλοι αυτοί οι φοιτητέ. Σήμερα στη χώρα μας οκτώ στου δέκα νέου εισάγονται στο πανεπιστήμιο. Φέτος μόνο είχαμε 81.000 αλίτες με πρισμένα πόδια. Την ίδια ώρα, από τα πανεπιστήμια μας αποφυτούν οι πτυχιούχοι νέοι με ταπρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτε. Έτσι. να στα πανεπιστήμια, να μπορούν να μιλάνε μόνο όσοι αρέσουν σε μας. Πάρτα τα μόροι άρρωστοι. Θέλουμε να συνεχίσμασαν πανεπιστήμια, να μπορούν να μιλάνε Μόνο όσοι αρέσουν σε εμά! Μορειάρωστοι! Αλήθειε. Μόνο αλήθειε εδώ τις ακούτε κάθε μέρα, μία με δύο. Προσπαθείτε να βρείτε τι είναι αληθινό, τι είναι ψεύτικο. Τι είναι αληθινό, τι είναι ψεύτικο στα λόγια. Και τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο στην πράξη. Είναι μια άσκηση καθημερινή. 2-11-10-80-8-80 Το τηλέφωνο επικοινωνία. Βάζουμε μια τελεία σε όλα αυτά τα θέματα τη επικαιρότητα. Η επικαιρότητα έχει και μια απώλεια. Αντώνη Καλογιάνη, πολύ ζεστή φωνή, πολύ χαρακτηριστική φωνή. Μια ποιότητα που την έδωσε στα τραγούδια και τα τραγούδια τα οποία τραγούδισαν έφεραν αυτή την ποιότητα σε εμά. Από μια συνέντευξη, σα διαβάζω που είχε δώσει στην καθημερινή πριν αρκετά χρόνια. Λέει: Ήμουν τσαγκάρη σε ένα υπόγειο μαγαζί. Έφτιαχναν παπούτσια και τραγουδούσα. Με βρήκε ο Μήκο Στοδωράκη. Μέσα σε μια βδομάδα τραγούδισα στη Μόσχα στην αίθουσα Τσαϊκόφσκι του Μοιραίου του Κώστα Βάρναλι. Ακολούθησαν τριάντα συναυλίες σε όλε τι πόλεις τη Σοβιετική Ένωση. Μετά άρχισαν οι συναυλίε σε πέντε υπήρου. Δεν πρόσβαλα τα αυτιά των άλλων. Δεν πρόδωσα κανέναν. Δεν δε ζήτησα ποτέ από τον εκάστοτε συνθέτη τη μόδα υλικό ανάλογα με το πνεύμα τη εποχή. Ποτέ δεν είπα Σω παιδιά θα τραγουδίσω στα μεγάλα μαγαζιά, γράψτε μου κάτι να έχει μεγάλη απόδοση. Πορεύτηκα στη νύχτα τραγουδώντα Χριστοδούλου, Ελευθερίου, Σικελιανό. Ο Δημήτρη Χριστοδούλου έφτιαξε το χαρακτήρα μου. Σε αυτόν οφείλω τη γνωριμία μου, με την πίεση, με τη λογοτεχνία. Αντώνης Καλογιάνη, αυτό σας διαβάζω, συνεχίζει. Είμαι ευχαριστημένο που προσπάθησα να μην μείνω αδαεί. Άνοιξα κάποια βιβλία, γνώρισα ανθρώπου ξεχωριστού, 40 χρόνια γεμάτα. Η γενιά μου είχε διωγμού, στερήσει, οικογένειε, εξορίε. Αγωνία για την επιβίωση, όχι για το επιπλέον. Υπήρχε ένα κοινό όραμα. Ήστερα μπήκαν και οι μεγάλοι σε αυτό, ποιητέ και δημιουργοί. Ήταν οι αιμοδότε, ο Θοδωράκη, ο Χατζηδάκη. Έτσι ακούσαμε βάρναλι, σεφέρι, ρίτσο. Ο λαό αγαπούσε εξίσου τη συνεφιασμένη Κυριακή και το γέμου σπλάχνω των σπλάχνων μου. Φορούσα λευκά ρούχα. Στο να το λευκό ήταν στοιχείο πένθου. Είχα πολλά να πενθύσω. Τη ζωή που φεύγει, αυτό που δεν πάει καλά, του δικού μου αγνοούμενου, του άλλου στην εξορία. Λίγε ήταν οι χαρέ. Γεννήθηκα στην Κεσαριανή, εδώ που μένω. Εδώ γονείς, εδώ παιδιά, εδώ έφυγαν όλοι αγαπημένοι Από εδώ θα είναι το τελευταίο ταξίδι Εδώ στην Κεσαριανή εξοικειωθήκαμε νωρί με το θάνατο Δεν τον προκαλώ, αλλά του λέω περίφανα. Δεν σε φοβάμαι, έλα να φύγουμε και θα τα πούμε στο δρόμο Μιλώ για τα τελευταία σαλπίσματα Ο νικημένος στρατιωτών. στρατιωτών για τα τελευταία κουρελιά από τα γιορτινά μου φορέματα για τα παιδιά μας που πουλάν τσιγάρα στους διαβάτες μιλώ για τα λουλούδια που μαραθήκανε στους τάφους και τα σαπίζει βροχή για τα σπίτια που χάσκουνε δίχως παράθυρα σαν κρανία ξεδοντιασμένα για τα χωρίτσα που ζητιανεύουν δείχνοντας στα στήθια τις πληγές τους. μιλώ για τις ξυπόλυτες τις μάνες που σέρνονται στα χαλά χαλάσματα. για τις φλεγόμενες πόλεις τα σοριασμένα κουφάρια στους δρόμους τους μαστρόπους πηγητές που σέρνονται τις νύχτες τις νύχτες στα κατόφλια. στις ατέλειωτες νύχτες όταν το φως λιγοστεύει τα ξημερώ κόμματος για τα φορτωμένα καμιόνιο και τους φυματισμούς στις σιγραίες πλάκες Βιλώ για τα προαύλια των φυλακών και για το δάκρυ των μελόθανάτων. Μιλό, για no. τα προάβλια των φυλακών και για το δάκρυ των μελόθανάτων. Πιο πολύ μιλό για τους ψαράδες αφήσανε τα δίχτυα τους και πήρανε τα βήματρά του. Κι όταν αυτός κουράστηκε αυτή δεν ξαποστάσαν κι όταν αυτός τους πρόδωσε αυτή δεν αρνηθήκαν Όταν αυτό το ξανάστηκε, αυτοί στρέψαν τα μάτια. Κι οι συνδρόφοι του τίνουν και του σταυρώνουν. Κι αυτοί οι το δρόμο παίρνουν. Ακριβώ δεν Χωρί το βλέμμα του να σκοτεινιάσει, ή να λυγίσει, ή Μανώλης Αναγνωστάκης είναι η στήχη Μίκη Στοδωράκης μουσική Φωνή Αντώνης Καλογιάννης Ελληνοφρένια είναι αυτό που ακούμε RadioPapakiparaPolitica.gr Το mail, στέλνετε μηνύματα, τα βλέπουμε Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο Πατάει το κουμπί τώρα να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού Πρώτε διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο Χαίρετε τη Εσέρα! Χαίρετε, παιδε. Χαίρετε, πώ έχετε! Καλά είστε! Καλώ! Καλά! Κι εγώ καλώ έχω! Μπράβο. Ρε, Αποστολή. Θα μοιραστώ μαζί σου μια σκέψη που είχα πριν λίγε μέρε. Ξύπνησα έτσι ένα πρωί, α πούμε, με ε, καθαρό μυαλό. Α, καλά. Λέω, να, ναι. ναι, καλά, εντάξει, ναι. <laughs> Μέσα στην όλη την κατάσταση ε, συμβαίνει και αυτό. Αυτό που μα έχει στοιχήσει περισσότερο, εμένα προσωπικά, αυτό που συνειδητοποιώ, είναι ότι έχουμε σταματήσει να συζητάμε, όχι απλά να μιλάμε, να συζητάμε. Όπω έλεγε ο ποιητή μα ο Ρίτσος, και ένα αδελφέ μου που μάθαμε να συζητάμε. Να κουβεντιάζουμε. ήρεμα και απλά. Να κουβεντιάζουμε. Μπράβο, μια κουβέντα απλή. Yeah, και ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε. Ήσυχα, ήσυχα και απλά. Ναι, ναι, sorry, φίλο μου, έχει δίκιο. Αυτό το πράγμα, πόσο πολύ έχει επηρεάσει τον τρόπο σκέψη μα. Το να έχει έναν άνθρωπο απέναντί σου και όταν λε εσύ όταν πετά την παρόλα σου, να κάθεται να σε διορθώνει, να την, να την κρίνει, να σου απαντάει. Πόσο σημασία έχει σε ένα κόσμο που είμαστε μέσα στα κινητά, τα social media, που γράφει ο καθένα το τσιτάτο του, γιατί μόνο έτσι επικοινωνούμε πλέον. Ναι, εγώ αυτό βλέπω, με τσιτάτα. Και πόσο μα έχει λείψει μια συζήτηση. Και δυστυχώ δεν είναι θέμα Καραντίνα αυτό. Αλλά η καραντίνα δεν βοηθάει σε αυτό. Δυστυχώ. Γιατί δεν μπορεί να συναντηθείς, δεν Πα, σε ένα καφενείο. Το να κάνει ένα online meeting με κάποιον και με τον τρόπο που συζητάμε εμεί οι Έλληνε, ο ένα πάνω στον άλλον, δεν βοηθάει. Δεν μπορεί να μιλήσει ένα online meeting με κάποιον να κάνει μια συζήτηση. Προκοπή, δυστυχώ. Αυτό ήθελα απλά να μοιραστώ μαζί σα. Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεδιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβενόμαστε τώρα. καταλαβαίνομαστε τώρα, δεν χρειάζονται περσότερα. Καλημέρα Παστόλη μου. Ωραία το διάγγελμα. Από μας εξαρτάται τι θα συμβαίνει κάθε φορά. Όμως είναι... Και το τελευταίο μίλη προ την ελευθερία. Νόστιμο. Τόρκο, για πε μα τελικά όμω, ποιο θα την πληρώσει. Άμα όλο αυτό το άνοιξε, κλείσε. Που κάνει ή θα την πληρώσει. Ο λαός πάλι. Ο λαός που έχει το φιλότιμο να εργάζεται 10 ώρε την ημέρα. Ε, οι κεφαλαιοκράτε που έχουν τη χαρά. Και, και μόνο που λέτε τα... κεφαλαιοκράτε, μια να μου έρχεται. είδες. Δηλαδή, ο... με του ποκού κεφαλαιοκράτε μου έρχεται στα ρουθούνια μυρωδιά από σουβλάκι. Στο πάρκο τρίτσι. Ε τώρα σε παρακαλώ. Δεν σε προσβάλω. Σου λέω Ποια μυρωδιά μου έρχεται Τα βάλατε μαζί του Δεν πήγε στην Ικαρία Ο ένας πάτησε την Κεσαριανή Ο άλλος στην Ικαρία Τελικά δεν μας έχουν αφήσει τίποτα για τίποτα Ρε παιδάκια, Που να μην μας έχουν μαγαρίσει αυτοί οι άνθρωποι Και ημέν και η δε Έλα Αποστολή, Έλα. να σου πω αυτό που είπε ο Θήμιος τώρα, ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω, ότι από ακορντεόν πήγαμε στο Κλαρίνο, μόνο που είχα λίγο η συνέχεια. μα το επιβάλλει κι ένα μπαγλαμάς. Έχεις Θέλει πιο μαλακά. Τελικά είμαστε μια ωραία ορχήστρα είμαστε. Ωραίος τρόπο κύριε. Ωραίο επίπεδο, μπράβο. Ήδη για να μην έχει πάει ούτε μέρα στην Ευγενία Μανολίδου να σε κάνει άνθρωπο. Χαίρετε παιδε. Ναι, καλή σα εσπέρα. Χαίρετε τη εσπέρα. Τι κάμετε, πώ το λέει. Πώ έχετε. Τι κάνετε. <laughs> Αντέγεια. Καλώ. Να συνεχίσουμε στα πανεπιστήμια να μπορούν να μιλάνε μόνο όσοι αρέσουν σε μας. Καλό, καλό ακούγεται, πάρα πολύ καλό. Αυτά από το σήμερα. Από το χτες μας έρχονται μνήμες γιατί σαν σήμερα υπεγράφει η περίφημη συμφωνία της Βάρκιζας, 12 Φεβρουαρίου 1945 αυτή η στιγμή έχει δώσει μια εικόνα είναι οι αντάρτες που πάνω στα λάβαρα του Ελλάς πετάνε δακρυσμένοι και κλαίγοντας τα όπλα τους ήταν η παράδοση των όπλων της αντίστασης αυτή η εικόνα είναι όντως μια εικόνα ήττας αν το δείκαν έτσι αλλά ταυτόχρονα είναι και μια εικόνα όθησης Η αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβερνήσεω και η αντιπροσωπεία της κεντρικής επιτροπής του ΕΑΠΑ τη της τη Βάρτιζανς και από κοινού εξετάσαμε τα μέσα και των τρόπων της καταπάψεως του εμφυλίου πολέμου και της εμφυλιώσεως του ελληνικού λαού. Κατελήξαμεν δε στην κατωτέρως συνομολογική σαν συμφωνία. Άμα τη δημοσίευση του παρόντος αποστρατεύονται ένοπλοι δυνάμει αντιστάσεως και συγκεκριμένο ο Ελλάς, τακτικός και εφεδρικό. Εν Αθήνες, τη 12η Φεβουαρίου 1945. Si ti soi buon cuore Si ti soi i mu Dan si de mondas man Η συμφωνία της Βάργησης και στις 3 του Μάρτη οι Σούρδης έρχονται μέσα στον Αλμυρό και αρχίζουν από μένα. Ενώ στα αμέσως διπλανά χωριά είχαν πιάσει και είχαν και σκοτώσει και είχαν και δύρει και βιάσει. Εδώ άρχισαν αμέσω να μας διώκουν για την αντιστασκική μας δράση. Εμείς αναγκαστήκαμε πολύ χωρινοί να φύγουμε να κάνουμε τον... να κρυφτούμε και φύγαμε στη Θεσσαλία. Μας οδηγήσανε στον εμφύλιο. Μα στείλανε μέσα στις πόλεις, ήταν η ζωή αφάσταχτη εκείνον τον καιρό, δεν μπορούσε να μείνει. Άνθρωπος που είχε πάρει μέρο στην Εθνική Αντίσταση, δηλαδή ενάντια στου Γερμανούς, άνθρωπος που είχε πολεμήσει τους Γερμανούς δεν μπορούσε να σταθεί. Όλοι οι αγωνιστές ήτανε κυνηγημένοι εκείνο το διάστημα, δεν υπήρχε σπίτι που είχε πάρει μέρο στον αγώνα, να μην είναι σταμπαρισμένο, να μην τον κυνηγούν. Στο άρνη... Καλό Γιάννης και πάλι Σεφέρης και πάλι στο Στοδωράκης. Ναι γιατί βλέπω εδώ κάποια σχολιάκια. Είναι και εικόνα όθησης όλο αυτό για τον πολύ απλό λόγο τη συγκεκριμένη εικόνα έχει και μπρος έχει και πίσω Μπορεί να το πας όπως θες ανάλογα ποιος χειρίζεται το μηχάνημα εκείνη την στιγμή Λαός τώρα με τα μπρος και τα πίσω του μέρος δεύτερον Γεια σου πέδα ρε. Χαίρετε πέδαρε. ρε Μου έλα ρε μάνα, να πούμε Πώς είναι αυτό στα αρχαία Χαίρετε της εσπέρας Το πέδαρε πώ είναι Χαίρετε της εσπέρας Δηλαδή με λίγα λόγια καλησπέρα Χαίρετε της εσπέρας Καλησπέρα Α, mm. αν ah, λες να με καταγγείλνω Ξέρεις πόσες καλησπέρες έχω πει Τώρα μου <laughs> Πλάκα. Λοιπόν, τρομονόμω και στη μουσική, που θα κρίνετε λίγο ανατρεπτική. Ναι, δεν κατάλαβα. Όχι, θα ακούμε αυτά τα hip hop. Ναι. Που δεν ξέρω κι εγώ τι λένε μέσα. Δηλαδή, τα trap κυρίως που εκεί δεν καταλαβαίνει έτσι κι αλλιώς τι λένε μέσα. Yo! Mm -hmm. Αλλά δεν κατάλαβα, θα παίζει ο yeah. καθένας ότι η μουσική του καπνίσει. Είναι και ευρωπαϊκός νόμος λέει αυτό, ε. Ναι, άμα είναι. Α, oh, πολύ ωραία. Ehm... Η Ευρώπη μας, αχ, συγκινούμε καθ' φρόπου τη σκέφτομαι. Η Ευρώπη μας. Our Europe. Our Europe. <χει> Τώρα για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του. Όχι όπω έλεγε παλιά ο που να βρει θέση να βάλει τα πραγματά σου. Θα φτιάξουμε μια ωραία θέση. Καταρχάς θα φτιάξουμε μια ωραία δημοσκόπηση που θα δείχνει το λαό Αυτό Το 80% μπροστά από του υπόλοιπου, εντάξει. Το έχουμε. Το έχουμε. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο όντω δεν ήταν καλό. Όντω ξεκίνησε δηλαδή με το πάρτο τέτοιο, ξέρω εγώ, μην τον παίρνει στον καφέ. Μετά πήγε αυτό εκεί με το ύφο, το ψηλό, το πηγούνι ότι εντάξει, εγώ τα έχω. Σα έχω γατάκια. Είμαι στο κόκκινο νησί ασύμει, και τα κάνω όλα υπέροχα. Ανοίξανε τα σχολεία το Σάββατο. Τώρα προσπαθούν όλοι αυτοί να το μαζέψουν και δεν μαζεύεται. Εκείνο όμω που μου έκανε εντύπωση είναι που 5.500 χρόνια στεκόταν εκεί ο Παρθενώνας Αφίλητο. βρήθηκε ένα άνθρωπο να τον φιλήσει και τον βγάζουμε παιδεραστή. Τι να το φιλήσει, παιδί μου, σχεδόν τον κατάπιε Δεν το φιλήσε μόνο. <στοί> <στοί> Τέρχιο γλίψιμο δεν έχει κάνει ούτε αυτιά. <στοί> Σιγά μα κύσει Παλαγία μου, όχι ο Όχι, όχι, όχι. Είναι αλήθεια να τον ξεπέρασε. Έχεις ακούσει αγαπητέ μου τη διασκευή του τραγουδιού «Τα Μαύρα μάτια του Αγγελόπουλου «Τα Μαύρα Ναι, το «Τα Μάτια σου Όταν τα βλέπω Με ζαλίζουνε» Τώρα έχει το άλλο Είναι Τα πράσινα, α, όχι, για αλλά Για τον κούλι, για τον κούλι. Τι? «Τα γουρλωμένα μάτια σου Όταν μας βλέπουν» Δεν έχεις το... δε, δε, και τα λέτε «Τα γουρλωμάτια» Σου ποιο, ρε, τα γουρλομάτια σου Όταν τα βλέπω με Και την καρδιά μου συγκλονίζουνε Πρέπει να βγαίνει yeah. το μέτρο ε, συγγνώμη σου mm. Όταν βλέπουν, σου σηκώνεται σου σηκώνονται τα μάτια Κάποια αγάπη μου παλιά Μέσα Μέσα στα γουρλομάτια σου Κοιτάζω εκείνη παγαπούσα μέχρι χτες Εκείνη πάνηξες τα στήθια μου πληγές Τα γουρλομάτια σου παγαπούν πυρκολιές Δεν μπορώ να καταλάβω Μάλιστα Και κάπως έτσι και κάπου εδώ με τη Βάρξη και όλα τα άλλα προάστια Φτάσαμε στο τέλος Ακολουθούν παραγγελίες αφιερώσεις όπως κάθε Παρασκευή Μας πάνε στο μαγκαζίνο Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα Γεια σας Καλή σπέρα, Πέδαρε. Χαίρετε τη Εσπέρα. Χαίρετε τη Εσπέρα. Πώ την έχετε? Πώ έχετε, Καλώ. Την έχουμε καλύτερη από την Εσπέρα. Εγώ, μάλλα, Καλώ έχω. Χαίρομαι πάρα πολύ, για εσά. Θα ήθελα μια παραγγελία για την Παρασκευή, παρακαλώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, στην εισαγωγή των Παγκοσμάνων στο πάτηγο Φαλάλων έχει μια εισαγωγή που κάνουν. Διακόπτουμε μια, μια, μια, μια σημαντική είδηση. Ε, αυτό θέλω, ότι το κομμάτι αυτό, το μικρό, και να, να το εμπλουτίσει μέσα με κούλι, χρυσογωτίδι, νικ Hard. Τα best of, το δικά του δηλαδή. Διαχόμουμε mm -hmm. μου θα παντού από τα Σα παρακαλούμε πολύ. Μην κυκλοφορείτε. Μην στο κυκλοφορείτε. Μην κυκλοφορείτε. Μην κυκλοφορείτε. Μην σπίτι. το μήνε να σπίτι. Το σχέδιο αποτελεί υλοποίηση χουντικών διαταγμάτων. Να θυμάστε ότι όλα έχουν για σας. μόνο για σας. Το τελευταίο μήλη προ την ελευθερία. ¡Hola! Το λέει, Δεν πιστεύω το... να διαδηλώνετε, κάτι ακούω μέσα. Κακό. Διαδηλώνουμε. Έθεσε προπλήψει, καθαρά σχολεία, πάρτε μέτρα για την πανδημία. Λέμε. Απαγορεύεται αυτό που κάνετε. Απαγορεύεται να πουν στο Μητσοτάκι που συγχροντίζεται σε ταράτε και βαραντούλε. Εμεί τα διαδηλώνουμε και τα διεκδικούμε. Λοιπόν, φίλε, μία παραγγελιά για την Παρασκευή θα βάλει στο Μητσοτάκι να λέει τα γνωστά που είπε Και στο τέλο θα το μάθε παιδί μου γράμματα να φωνάζει ο καραγελόπουλο ο Νίκο. την αλήθεια ρε, την αλήθεια ρε για αυτά που έλεγε ο Μητσοτάκης γιατί δεν λένε αλήθεια αλλά είναι ψέματα οι κουφάλες. Νορίζω καλά όμως και την αγωνία της κοινωνίας Την αλήθεια ρε Την αλήθεια Όμως είναι το τελευταίο μίλη προς την ελευθερία Την αλήθεια ρε Γιατί όποιες θυσίες καλούμαστε να κάνουμε τώρα είναι στο χέρι μας να είναι και οι Αφιέρωση για την Παρασκευή και όλα, μια και πιάνουμε αυτή την κουβέντα. Μπορεί να σε έχει αναβάλει, μπορεί να το έχει κάνει από μόνη σα, δεν δε, δε, θυμάμαι. Θα του... κάτσω σπίτι του Μακαρίτη του Καλαϊδώνη. Και σε κάθε στίχο που θα ρίχνει θα κάτσω σπίτι, θα ράξει σπίτι, θα βάζει. Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ικαρία. Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Τρίκαλα. Επίσκεψη τη Μητσοτάκη να στην Καλαμάτα. Βάλε όλα τα τρίμερα του Πρωθυπουργού. Ο Μητσοτάκη πήγε για προσωπική άσκηση στην Πάκριθα και μίλησε με παιδιά από το μενίδι που έκαναν motocross εκεί. Σπίτι, θα κάτσω σπίτι. Λίγο απόψε δεν πρόκειται να βγω Επίσκεψη στα τρικαλαπραγματοποιεί ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης Θα κάτσω σπίτι, θαράξω σπίτι Κι άμα πεινάς, τηγανίζω καν αυγό Σήμερα η σύζυγος του Πρωθυπουργού, η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη Στην Καλαμάτα Θα κάτσω σπίτι, θαράξω σπίτι Αποχυρωμένος από μέσα το κλειδί. Με μαντινάδες υποδέχτηκαν τον πρωθυπουργό οι νησιότες στην Ακριτική Θείμενα. Κατατσε σπίτι, τα ράξα σπίτι, γιατί αυτό το έργο το έχω ξαναδεί. Ξήμισα ένα πρωί και ήθελα να πάω στην Ικαρία να πάω να φάω ντονοδάκια για λατζίν. Τη παρασκευή με ζαλί της με όλα τα πινενίκια, το κουνούμα το τον μπρέσβι, όλα τα πινενίκια. Είναι τη μόδα τώρα. Τι έχει τραβήξει, Μουρική Κακομύρα, και εσύ και δεν μιλάς καθόλου. Δεν κουράσηκατε, γέροι άνθρωποι είσαι; Μια ζωή μα κάνετε. τι όλη την ελλάδα. Αυτό πράγμα. Συγγνώμη, ξυπνάδα, είναι αυτή. Είναι δυναμικά είστε Δεν Άλλο ανώμαβιο όλοι κομμονικοί, κομμούνια όλα κουνούμαλα. κομμάτια. Φρικιά! Να χειρότερο Καλά με δύο! Τρία τεράστια ντροπίζεσαι. Τρελοκοπίο. Αναξιοπρεπή, απολύτω. Τραπίσα, Τώρα Τι στο κοινό. Λοιπόν, θέλω αφέτος για την Πανασκευή την άλλη. Τον Γιώκα να λέει τον χασκέ χασκέ. <laughs> Τροπή, κύριε, τροπή. Μιλήσατε για χαφιαδισμό κύριε Γκιόκα, ναι ή όχι? Ναι και σα λέω. Γιατί μιλήσατε το, για χαφιαδισμό δείχνοντα ένα βουλευτή. Βεβαίω μιλήσαμε. το χαφιαδισμό. Ναι, δείξατε τον α, βουλευτή όμω. Τον έχει κερδίσει από πίσω ο, ο κύριο Α, τον, τον έχει ναι. κερδίσει. Α, α, δηλαδή είναι σωστό δεν αυτό πρέπει πρέπει πρέπει πρέπει που μα λέτε τώρα. Να καταδικάζετε μια τρομοκρατική ενέργεια και να δείχνετε ένα βουλευτή για χαφιαδισμό είναι σωστό. Αυτό κάνει ο κύριο Αυτό κάνει. I'll take Προηγουμένω παίξατε ένα, έτσι, ένα ωραίο με την αγάπη του κόσμου για τον Πρωθυπουργό μα. Άμα υπάρχει, ναι, βεβαίω. Βεβαίω. Λοιπόν. Έτσι... Πλέρια αγάπη. Πλέρια. Έτσι ακριβώ. Θα ήθελα λοιπόν για την Παρασκευή να τα ακούσω μαζί με τον Μπάντζα που έλεγε Αγάπη τότε στο έργο, στο Μαριχό Αναστό. Έχει και άλλα διάφορα και θα το φτιάξει εσύ όμορφα, ξέρει. Θα υπάρχουν αναπόφευκτα ό,τι μέτρα και να πάρει, κάποιε εκδηλώσει αγάπη και σεβασμού προ το πρόσωπό του. Έλα! Ανεπίθυνο! Μέχρι, μέχρι, μέχρι, και... ouais! Φίσω! Φίσω! Αγάπη! Πολύ ωραία ιδέα σου να έρθουμε απόψε εδώ! Αγάπη! Δράμα! Δράμα! Αγάπη! Απόψε είναι η ωραότερη βραδιά της ζωής μου! Αγάπη! Κάποιες εκδηλώσεις αγάπης <faced> <συ labour> αγάπη! <υλίρυ> Στα γαμίσια! Αγάπη! Να! Πάρτε να! Αγάπη! Πάρτε τα! Αγάπη! Έλα. Για την Παρασκευή, αγαπητέ φίλε. Έχουμε ένα καρδιάκι το τραγουδάκι παραδοσιακό που λέγεται Τούτε τι ημέρε έχουν του. Αυτό το τραγούδι λοιπόν μέσα έχει. Κύρια, καλώ ορίσατε. Την τράπεζα στρωμένη. όπου έχει φίλου χράζει του. Εκεί ξέρετε τα βάρη. Δεν χρειάζεται να σου πω. Κραξίματα, συνθήματα για την υγεία, για τους πάντου, όλα. Αν το έχει κριτήσει όλα. Ναι. Ε, έτσι, έτσι που είναι ομαλή, θέλει να μόνο και Τον Βίλαντζερ... Ο, ο Βιοάννης city. Ναι, δηλαδή ας πούμε ενδέχεται να θεωρηθεί ανατρεπτική μουσική Δεν ξέρω το, το Σβάρα, ποιος τα κρίνει, εξαρτάται ποιος τα κρίνει Ναι, μπορείς να το βάλεις την Παρασκευή Α, θες να με κλείσουν μέσα, ε? <σχελίδι> <σχελίδι> Εγώ θα την πληρώσω <σχελίδι> <σχελίδι> <σχελίδι> <σχελίδι> <σχελίδι> <σχελίδι> <σχελίδι> <σχελίδι> <σχ Έλα, Παστολή. Έλα. Λοιπόν, θέλω μια αφιερώση για την Παρασκευή. Να μαζέψουμε μερικά τραγούδια, γιατί δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε όλα. Από αυτά που θα απαγορευτούν να δημοσιεύουμε στο. Α, όλοι όχοι δεν ξεσουκωθεί. Ναι, για πε. Ναι, τι να πω τώρα, το κόσμο γυάλι είναι. Να σου δώσω μια ανασπάση, Αχβρε, κόσμο γυάλι είναι. Και να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία. Τ κρμέτιι αδε θήμα μονονιάς θα αποδαώ, ντυνιάς, θα Μια παραγγελία για την Παρασκευή θα ήθελα για το στη μνήμη του του της Κρήτης Θέλω το πόσα χρόνια δίσεκτα Μέσα σε μια μέρα Μπράβο από το χρονικό Από το χρονικό που είμαστε ίσια 1969 Πόσα χρόνια δισεκτά Μέσα σε μια ώρα. Βάσταξες σαν δάκρυτη. Μάνα Παναγιά Όσα βολιάς πήρανε γέμουσε μια ώρα και σε μαρμαρώσανε στην ξερολυθιά Τι μας μας έκανε περήφανος για άλλη μια φορά, ε! Η Καριώτησα είσαι! Ε, βέβαια, ε, βέβαια! Μανάρι μου! Να σου πω, βάλε ρε, μαλάκα την Παρασκευή! Το σωστό η Καριώτικο που μα έχουν όλα τα ραδιόφωνα με τον Πάριο! Δεν είναι ο Πάριο το η Καριώτικο, Όχι, τον Πάριο θα βάλουμε, το Γιάννη ο... Πάριο! Του Πάριου, του, πα... του Γιάννη Πάριου! Ε, αυτό είναι από την ο... εφημερίδα! Τώρα βάλετε... για το Γιάννη Πάριο, εγώ θέλω! Του Πάριου, του Γιάννη Καρήτε, το πάριου! Το πάριου! Δεν... Θέλω το συντή του πάριου! πάριου. Να πα την πάρω να ακούσει η καριότητα. Το που γουστάρω <σταλεί> θα πάω. Απαγορεύεται. Δεν Αλλά κρίμα που δεν είμαι πρωθυπουργό για να μπορώ να πάω. <σταλεί»> άμα κάνει τέσσερι και η φίλοι σου μπορείτε να πάτε. ξύπνησα ένα πρωί και ήθελα να πάω στην Ικαρία να πάω να φάω ντοναδάκια για λαντζί. Πέταξα με ελικόπτερο στους φούρνους, πήγα στη Θήμενα, στη συνέχεια με ένα σκαφάκι πήγα στην Ικαρία. Πήρα ένα αυτοκίνητο, βγέστησα το Μεσόνησί, πήγα στον Νεύδηλο. Και στη συνέχεια κατέληξε για το φαγητό στον κύριο Στεφανάδη, Ντοναλάκια για λαντζίνι. Όχι αλοκάρβουνο.